Αγαπητή Ακροατέ, χαίρετε. Στο βιβλίο του «Ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ισυχαστής και Σπηλαιώτης» στην Μικρά Αγία Άννα, ο και σπηλαιωτης στην μικρα αγια ο γερον εφραιμ ο μας μεταφέρει τις διηγήσεις του πατρός του Παπαχαράλαμπου, της συνοδείας τους. Ο Παπαχαράλαμπος, με την απόλυτο υπακοή του και τη μεγάλη του βία στην αγρυπνία και την προσευχή, Έγινε ο ίδιος ζωντανή φιλοκαλία. Μας διηγήθηκε προσωπικά. Έναν χρόνο πριν κοιμηθεί ο γέροντας, κάνοντας καρδιακή προσευχή με ισπνοή και εκπνοή, όπως είπαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή, «Κύριε Ιησού Χριστέ κατά την ισπνοή, ελέησον με κατά την εκπνοή». Ένα βράδυ μου συνέβη κάτι το καταπληκτικό. Έζησα μία κατάσταση ευχής προς ευχής που δεν μπορώ να βρω λόγια να την περιγράψω. Ξαφνικά ο νους μου μπήκε μέσα στην καρδιά μου και νους, καρδία και ευχή έγιναν ένα. Εγώ δεν αισθανόμουν που βρίσκομαι. Μόνο η ευχή το στην καρδιά και πολύ γλυκύτητα και ανέκφραστον μακαριότητα βίωνα. Δεν ξέρω πόση ώρα κράτησε αυτό. Όταν συνήλθα αισθανόμουν ανέκφραστον ειρήνη και γλυκύτητα και είχα πολλά δάκρυα. Πηγαίνω στον γέροντα. Κάτι έπαθα γέροντα. Τι έπαθες. Εκεί που προσευχόμουν ξαφνικά ο νους μου κλείστηκε μέσα στην καρδιά μου. Δεν ήξερα αν υπάρχει άλλος κόσμος, αν υπάρχει τίποτε άλλο. Και του περιέγραψα την κατάσταση αυτή τη χάρητος. Τότε μου λέει ο γέροντα, Από αυτήν την κατάσταση της Θείας Χάριτος που έζησες παιδί μου, αρχίζει η αρπαγή του νόους, δηλαδή φεύγει ο σε θεωρία. Αυτό και εγώ όταν το αισθάνθηκα για πρώτη φορά, πήγα και κλείστηκα σε ένα κελάκι τόσο στενό που μόλις χωρούσα και έμεινα εκεί μέσα ένα χρόνο. Ήταν τόσο στενό που κινδύνευσα να πάθω ασφυξία». Αυτό που αισθάνθηκε, αυτό που έζησε, να προσέξεις να το κρατήσεις και να μην το χάσεις. Αυτή η κατάσταση κράτησε περίπου επτά το Εκλίνετο δύο-τρεις ώρες ο μέσα στην καρδιά. Και όταν συνερχόμουν έφευγε, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας είχα πολύ να την προσευχη. Είχα τόσο πολύ ερωτευθεί αυτήν την προσευχή, την νοερά, που δεν ήθελα να μιλώ παρά μόνο σε απόλυτον ανάγκη και αυτό με δυσκολία. Τόσο προσεκτικός ήμουν όλους αυτούς τους μήνες που είχα αυτή την κατάσταση. Μόλις ξυπνούσα, η σκέψη μου ήταν πότε να βραδιάσει για να βρω πάλι αυτήν την θεϊκή κατάσταση αγωνιζόμενος την νοερά καρδιακή προσευχή. Και αν δεν την έβρισκα την πρώτη νύχτα, έκανα αγώνα για να την βρω την δεύτερη ή την τρίτη νύχτα. Τόση γλυκύτητα είχα την ημέρα όταν έβρισκα την κατάσταση αυτή της καρδιακής προσευχής που δεν με ενδιέφερε αν εργαζόμουν βαριά όλη την ημέρα. Πετούσα. Όχι διπλή, αλλά πενταπλή δύναμη είχα και στο σώμα και στην ψυχή. Δεν με απασχολούσε τι κάνει ο ένας και ο άλλος. Ούτε στην τράπεζα τι τρώνε και τι λένε αφού ο μου ήταν κολλημένος στην προσευχή. Τόση γλυκύτητα αισθανόμουν μέσα μου που μου είναι αδύνατο να την περιγράψω. Κατά τη διάρκεια αυτή της θεϊκής καταστάσεως καταργείται ο χώρος και ο χρόνος και σβήνει ο κόσμος και οι κτίσεις. Καταργούνται ακόμη και οι βιολογικές ανάγκες όπως είναι ο ύπνος, η πείνα και η δίψα. Η προσευχή χορεύει μέσα σου ουράνιο χορό και δεν σε αφήνει να κοιμηθεί. Και έλεγε ο Παπαχαράλαμπος «Ας μην κοιμηθώ, ας μην τρώγω, ας μην πίνω, μόνο αυτόν άχω». Μέχρι και 48 ώρες παρέμεινα άυπνος όταν έβρισκα αυτή την Θεία Προσευχή. «Γέροντα», έλεγα, «από την προσευχή δεν μπορώ να κοιμηθώ, αυτό και αυτό μου συμβαίνει». «Ετοίμαζε την ράχη σου», μου έλεγε, «φαίνεται πως θα φύγω» και σε τιμάζει ο Θεός για να αντέχεις. Μετά την οσιακή κίνηση του γέροντος, όσο ήμουν μόνος στη Νέα Σκήτη, πάλι δεν μπορούσα να κοιμηθώ, διότι έβρισκα αυτήν την ουράνια κατάσταση τρεις φορές την εβδομάδα και ενίοτε έξι φορές. Σκεπτόμενος αυτήν την προσευχή με την ουράνια θεωρία, έλεγα να αφήσω την ιεροσύνη, να φύγω και να κρυφτώ σε ένα μέρος, που να μην με βλέπει κανένας και να μην βλέπω κανέναν. Και έκλαιγα και έλεγα, «Θεέ μου, τι την ήθελα την Ιεροσύνη» και σκεπτόμουν τα σπήλαια των ασκητών. Αναπολώ την κατάσταση της νοεράς προσευχής που είχα και την έχασα κατόπιν από τις πολλέ μέριμνες Και λέγοντας αυτά, έκλεγε έντονα ο Παπαχαράλαμος, την ημέρα που εκοιμήθηκε ο γέροντας, όταν ο Παπαχαράλαμπος του έβαλε μετάνοια για να φύγει να ησυχάσει την καλύβα του, του λέει ο γέροντας «Έλα κοντά, να ακόψεις την μέρημνα, ακούς, να είναι ευλογημένο γέροντα», απάντησε ο Παπαχαράλαμπος και έφυγε. Μόλις πήγε δέκα βήματα, ξαναφωνάζει ο γέροντας «Παπά», έτρεξε πάλι κοντά του, ο Παπαχαράλαμπος Τι σου είπα Ακούς Να κόψεις την μέρημνα σου είπα Να είναι ευλογημένο γέροντα Φεύγει Θα είχε κάνει 15 βήματα οπότε ξαναφωνάζει ο γέροντας Παπά Έτρεξε πάλι πίσω ο Παπαχαράλαμπος Τι σου είπα Ακούς Να κόψεις την μέρημνα να κόψει την μέρημνα σου είπα. Να είναι ευλογημένο γέροντα. Ύστερα κάθε φορά που θυμόταν αυτά ο Παχαράλαμπος έκλαιγε. Τρεις φορές μου το είπε. Όταν άρχισα την μέρημνα πολλές φορές ερχόταν αυτή η παραγγελία του γέροντος στο νου μου. Ακόμα και τα δάκρυα έχασα. Από την μέρημνα που άνοιξα βρήκα τον μπελά μου στο να κάνω κήπους, μπαξέδες και ντουβάρια, ενώ όταν ζούσε ο γέροντας είχα πολλές καταστάσεις θείας χάριτος που δεν περιγράφονται. Πράγματι, ο Παχαράλαμπος είχε λάβει πολύ χάρη από τον Θεό με τις ευχές του γέροντός του και γι' αυτό έλεγε πολύ φυσιολογικά «Εγώ έχω προσευχή» και όντως μιλούσε ανοιχτά, αλλά με απλότητα και όχι από υπερηφάνεια. Ήταν τέτοιος άνθρωπος απλούς Απονείρευτο, άκακος, αγαθός, μα και και τέλειος υποτακτικός σε έμνομα και κόσμημα των εσχάτων μας χρόνων. Εξαιρετικά σπάνια περίπτωσης. Ταπεινά πιστεύω, λέγει ο γέρον Εφραίμ, πως ο Κύριος τον κατάταξε μεταξύ των εκλεκτών του δούλων, πρεσβύες του Αγίου Γερόντος μας Ιωσήφ του ησυχαστού. Ο πατήρ ο πατήρ Θεοφύλακτος ήταν υποτακτικός του φημισμένου γέροντος Ιωακίμ Σπετσιέρι, εκοιμήθη το 1943, και έμενε στην καλύβα των Αγίων Αναργύρων στη Νέα Σκήτη. Ήταν ευλαβέστατος, σιωπηλός και πολύ ακτίμων μοναχός. Μετά τον θάνατο του γέροντός του το 1943, Έμεινε μόνος με πολύ φτώχεια, διότι δεν ήξερε κανένα εργόχειρο. Προσέφερε όμως τις υπηρεσίες του στις γειτονικές αδελφότητες και του έδιναν λίγο φαγητό. Όταν ήμασταν ακόμα στην μικρά Αγία μα μας επισκέφθηκε και εντυπωσιασμένος από την αγιότητα του γέροντος και την κοινοβιακή μας ζωή, ζήτησε να μείνει μαζί μας. Και ο γέροντας ήθελε να τον κρατήσει, αλλά του είπε... Θα κάνω προσευχή και αν είναι θέλημα του Θεού θα αφήσει το κελί σου και θα έρθει σε μας. Κάνοντας προσευχή είδε ο ουράνιο φως στο εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων και πήρε την πληροφορία ότι πρέπει να μείνει ο πατήθεοφύλακτος στην καλύβα του. Ο γέροντας τότε του είπε Δεν είναι θέλημα Θεού, δεν αφήνουν οι Άγιοι Αναργύρια να φύγει από το κελί σου και να έρθεις σε εμά. Τον παρηγόρησε όμως και του έδωσε ευλογία να έρχεται κατά διαστήματα να μένει μαζί μας και μετά πάλι να επιστρέφει στην καλύβα του. Στη συνέχεια ο πατήρ φύλακτο θέλησε να γίνει μεγαλόσχημος μοναχός γιατί μέχρι τότε ήταν με απλή ρασοευχή. Τον αναδέχτηκε ο γέροντας Ιωσήφ και τον έκυρε μοναχό στο εκκλησάκι μας στην μικρά γιάνα. Από τότε έγινε μέλος της μας και τον επισκεπτόμασταν όποτε πηγαίναμε στη Νέα Σκήτη για δουλειές. Κατόπιν του έστειλε τον πατέρα Ιωσήφ τον νεότερο και έμεινε μαζί του οκτώ χρόνια μέχρι ότου εκοιμήθη ο γέροντας. Η μοναχή βριένει. Η μεγάλη αδελφοί του γέροντα Ιωσήφ, η Εργίνα, περνούν κάποτε μεγάλη δυσκολία. Οι θλίψεις και η απελπισία την έζωναν από παντού. Η μόνη τη στάθηκε ο αδελφός της, ο γέροντας Ιωσήφ, προς τον οποίο και έστειλε ένα γράμμα ζητώντας παρηγοριά και καθοδήγηση. Ο γέροντας απάντησε και τα σοφά του γράμματα διέλυσαν το πυκνό σκοτάδι της θλίψεός τη. Η Εργίνα είχε μία κόρη την Βαρβάρα. Το ένθεο παράδειγμα του γέροντος τα γεμάτα σοφία γράμματά του προς την οικογένειά του και οι προσευχέ του άναψαν μέσα στην αγνή καρδούλα της ανεψιάς του τον μοναχικό πόθο. Η Βαρβάρα δειλά-δειλά έστειλε ένα γράμμα στον γέροντα και του ζητούσε τη γνώμη του. Ο γέροντας πολύ χάρηκε διότι στην προσευχή του είδε ότι η Βαρβάρα ήταν αγνή ψυχούλα και ότι θα προκόψει πολύ στον μοναχισμό. Γι' αυτό και τι απάντησε αμέσως. Μεταξύ τους αναπτύχθηκε μία πολύ πνευματική ελληλογραφία με την οποία ο γέροντας την καθοδηγούσε στην προσευχή, στην ύψη και την ταπείνωση. Σαν κοριτσάκι η μικρή Βαρβάρα φαίνεται ότι ήταν λίγο πισματάρα και λίγο θυμώδης. Αλλά επειδή είχε πολύ καλή προέρεση, ακολουθούσε τις συμβουλές του θείου της, γέροντος Ιωσήφ, κατά γράμμα. Σύντομα άρχισε όχι μόνο να διορθώνεται αλλά και να αυξάνει μέσα της τους καρπούς της χάριτος. Πράγματι έγινε μία πολύ φρόνιμη, ταπεινή και υπάκουή κοπέλα. Μάλιστα τόση προσοχή απέκτησε ώστε έξω από το σπίτι της δεν έβγαινε χωρίς τη μητέρα της. Και κάθε ημέρα έλεγε να την ευχή. Σύντομα έφτασαν οι πρώτοι καρποί, τα φωτεινά νοήματα και τα αύθωνα δάκρυα. Συν το χρόνο ο της Βαρβάρας άρχισε να φωτίζεται και η καρδιά της να πλημμυρίζει από την αγάπη για το Χριστό. Έτσι με το τέλος της γερμανικής κατοχής η μικρή Βαρβάρα θέλησε να μονάσει. Μα ο πατέρας της δυστυχώς της το ξέκοψε κατηγορηματικά. Επουδενή λόγο δεν τις έδιδε την ευχή του για να γίνει μοναχή. Μάλιστα, όπως δυστυχώς συνηθίζουν ορισμένοι ασύνετοι σε τέτοιες περιπτώσεις, άρχισε να λερώνει το στόμα του με πολύ απρεπαλόγια λόγια και βαριές εκφράσεις. Η καημένη βαρβάρα με πολύ λύπη έγραψε στον γέροντα Ιωσήφ τον πόθο της αλλά και την άρνηση του πατέρα της. Ο γέροντας έκανε προσευχή, κάτι πληροφορήθηκε και της απάντησε «Περίμενε λίγο, κάνε υπομονή». Πράγματι δεν πέρασε πολύ καιρός και ο πατέρας της εκιμήθη. Το κορίτσι ελεύθερο πλέον και με την ευχή της μητέρας της πήγε σε ένα μοναστήρι κοντά στην Πάρνηθα. Δεν είχε περάσει πολύ καιρός και ξαφνικά η ηγουμένη του μοναστηριού είδε ένα όραμα Εκεί που καθόταν στο κελάκι της ένα βράδυ, γύρω στα μεσάνυχτα, άκουσε από μακριά βήματα, σαν να πλησίαζε κάποιος με ένα μπαστούνάκι. Η ευλαβέστατη γερόντισσα, όλα αυτά στο όραμα, ανησύχησε, διότι το μοναστήρι τότε δεν είχε περιτύχισμα και φοβόταν για τις αδελφές. Άλλωστε ήταν και τα δύσκολα χρόνια του εμφυλίου άλληλος παραγμού. Η ηγουμένη λοιπόν με αγωνία παρατηρούσε να δει ποιος μπορεί να ήταν τέτοια ώρα σε εκείνη την ερημιά. Καθώς κοιτούσε στο μέρος που ακούγονταν τα βήματα, διέκρινε στο σκοτάδι κάποιον ηλικιωμένο άνδρα με ένα μικρό φαναράκι να πλησιάζει. Όταν έφτασε κοντά της, τον ρώτησε με ανησυχία. «Ποιος είστε και τι θέλετε τέτοια ώρα» «Εγώ, γερόντισσα», αποκρίθηκε ταπεινά ο ξένος, «είμαι ο πατέρας της μικρής βαρβάρας και ήρθα να σας πω να την κρατήσετε κοντά σας, διότι από τότε που ήρθε στο μοναστήρι, ο Χριστός μου έδωσε για παρηγοριά αυτό το φαναράκι και βλέπω λίγο και παρηγορούμε». Και με αυτά τα λόγια ο ξένος εξαφανίστηκε. Και πράγματι η μικρή Βαρβάρα έμεινε στο μοναστήρι και έγινε μια εξαίρετη μοναχή. Στην κουρά της, που έγινε το 1945 με το ονομάστη Βριέννη και ήταν παρόν ο πατήρ Αθανάσιος, ο αδελφός του γέροντα. Το 1955, δέκα χρόνια αργότερα, έγινε και ηγουμένη στο μοναστηράκι της Παναγίας μυρτιδιωτήσεις στην σταμάτα ατικής. Η γερόντισσα μακρίνα Όπως αναφέραμε Ο πνευματικός μου στον κόσμο Ο πατήρ Εφρέμ, Είχε αποκτήσει μεγάλο πήμιο στο Βόλο Και έκανε ένα πολύ όμορφο πνευματικό έργο Αλλά το 1952 τον συκοφαντήσαν Και αναγκάστηκε να φύγει Αφήνοντας τα πνευματικοπέδια του ορφανά Μεταξύ αυτών ήσαν και 5-6 πνευματικές κοπέλες που ζούσαν μαζί σαν άτυπο κοινόβιο με πόθο να θιερωθούν στον Χριστό μας. Μία από αυτές τις κοπέλες ήταν η Μαρία η μετέπειτα γεροντίσα Μακρίνα της Πορταριάς που εκιμήθη εν την Κυριακή 4 Ιουνίου 1995. Η Μαρία γεννήθηκε το 1921 από εφσεβίς γωνής στο Βιλαέτη της Μύρνης. Με την Μικρασιατική καταστροφή, η οικογένειά της αναγκάστηκε να αφήσει την πατρική Ιωνική Γη και να μεταφυτευθεί στον Βόλο. Ενώ όμως ήταν μόλις δέκα ετών, συνέβη και μία άλλη οικογενειακή συμφορά. Κοιμήθηκαν και οι δύο γονείς της, και έτσι η μικρή Μαρία Μαζί με το μικρότερο αδελφάκι της, τον Γιωργάκη, έμειναν παντελώ έρημα και εγκαταλελειμμένα στους πέντε δρόμους. Όμως η μικρή Μαρία δεν ήταν από τους ανθρώπους που απελπίζονται εύκολα. Έπιασε δουλειά, σε μια μικρή βιοτεχνία ο τροφίμων, όπου με τα μικρά της χεράκια έσπαζε καρίδια για λίγο ψωμί. Κατόπιν εργάστηκε σε ένα κάπνεργοστάσιο. Έτσι με πολλές τερίσεις το πεντάρφανο κοριτσάκι κατάφερε να μεγαλώσει το πολύ αγαπημένο μικρό τη αδελφάκι. Και ενώ τα πράγματα άρχισαν κάπως να στρώνουν, ξέσπασε ξαφνικά ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και μαζί του τα απέσια χρόνια της κατοχής. Στις αρχές της κατοχής οι γείτονες πρόσφεραν κάποια βοήθεια στα ορφανά. Όταν όμως άρχισαν οι άνθρωποι να πεθαίνουν κατά δεκάδες τους δρόμου από την πείνα, κανείς δεν κοίταζε πλέον τα δύο παιδιά. Για μέρες ολόκληρες έμεναν νυστικά και κόντευαν να πεθάνουν από ασυτεία. Τα αδελφάκια λοιπόν χρειάστηκε να χωρίσουν με την ελπίδα πως έτσι ίσως τουλάχιστον επιζήσει το ένα από τα δύο. Ο μικρός Γιουργάκης έφυγε στη Θεσσαλονίκη και η Μαρία παρέμεινε στο Βόλο παντελός μόνη της και βυθισμένη στην θλίψη για τον χωρισμό τους. Και τα χρόνια της κατοχής, αλλά και τα μεταπολεμικά χρόνια, στάθηκαν για τη Μαρία πολύ δύσκολα. Δούλευε σκληρά εδώ και εκεί για λίγο ψωμί, αλλά και αυτό το μοίραζε γιατί είχε χρυσή καρδιά. Χαρακτηριστικά της γνωρίσματα ήταν η μεγάλη ευσπλαχνία, η συγχωρητικότητα, η ελεημοσύνη, η μεγάλη της υπομονή, η εργατικότητα και η ολονύκτη προσευχή. Σε όλη της τη ζωή η προσευχή στάθηκε για την κατοπινή γερόντισσα Μακρίνα, πηξίδα και βακτηρία. Συνέβη μάλιστα αρκετές φορές να γευθεί χειροπιαστά την θεϊκή αντίληψη. Την περίοδο αυτή η Νεαρή Μαρία γνωρίστηκε με την οσιωτάτη μητέρα μου. Αυτά τα διηγείται ο γέρον Εφραίμ, ο φιλοθέτη. Με τη μητέρα του, λοιπόν. Οι δύο οι αγιασμένες ψυχές προσήφχονται μαζί στην κουζίνα του πατρικού μου σπιτιού, γονατιστές όλο το βράδυ με πάμπολα δάκρυα και γονεκκλησίες. Πολλά με δίδαξε το Άγιο παράδειγμα τους, λέγει ο γέρον Εφρέμ. Αυτέ οι αρετές της στάθηκαν η αιτία να μαζευτούν γύρω της μερικά ευλαβέστατα κορίτσια από τα χρόνια της κατοχής και να ζητήσουν να γίνουν νύμφες του Χριστού μας. Οι κοπέλες ζούσαν υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Εφραίμ, στον Βόλο. Όταν εκείνος αναγκάστηκε να γυρίσει στο Αγιονόρος, Όρος, οι κοπέλες βρέθηκαν ξαφνικά ορφανές. Πολλοί πνευματικοί ζήτησαν να τις αναλάβουν, αλλά δεν ανεπάβοντο με κανέναν διότι είχαν αποκτήσει το πνευματικό φρόνημα του γέροντος Ιωσήφ. Γι' αυτό και έγραψαν στον γέροντά μου και ζήτησαν να τις αναλάβει αυτός. Ήσαν λίγο διστακτικέ, διότι είχαν ακούσει το πόσο αυστηρός ασκητής υπήρξε αλλά δεν μπορούσαν πλέον να συμβιβαστούν με κάτι λιγότερο. Εγώ λέγει ο γέροντα Φρέμ ήδη ήμουν στο Άγιον Όρος, κοντά στον γέροντα ο γέροντας έκανε προσευχή και απάντησε αν κάνετε υπακοή θα σας αναλάβω εάν δεν κάνετε θα σας αφήσω και εκείνες απάντησαν γέροντα σε ό,τι θα μας πείτε θα κάνουμε υπακοή μόλις ο γέροντας πήρε την απάντησή τους έκανε πάλι προσευχή και μετά τους έγραψε να κάνουν υπακοή στην Μαρία, την μετέπειτα γεροντίσα Μακρίνα, την οποία ποτέ του δεν είχε δει και τους εξήγησε το λόγο. Είδα σε όραμα την Μαρία. Θα κάνετε υπακοή σε αυτήν, διότι εγώ απόψε την είδα σε οπτασία την ώρα που προσευχόμουν. Την είδα στη μέση και γύρω γύρω ήσαν πολλά προβατάκια. Και έτσι κατάλαβα ότι αυτήν πρέπει να την βάλω γερόντισσα. Οπότε θα κάνετε υπακοή και καμιά σα να μην αντιλογήσει. Οι Αγνέ κοπέλε του είπαν να είναι ευλογημένο και πολύ χάρηκε ο γέροντας με την υπακοή τους. Της αγαπούσε πάρα πολύ διότι με τους νεαρούς το οφθαρμούς έβλεπε την αγάπη που είχαν για τον Νήφιο Χριστό. Γι' αυτό και συχνά τους έγραφε γράμματα προς τη τους με λόγια απλά, αλλά πολύ δυνατά, σαν και τα ακόλουθα. Λοιπόν, άλλο μην κοιτάζετε, άλλα ομόνια και αγάπη, κάντε υπακοήν, δι' την ταπείνωσιν, διότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός έγινε παράδειγμα εις και μας δίδαξε την ταπείνωσιν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου λοιπόν υποτάσσεστε στην Μαρία όπου προσπαθεί να σα ωφελήσει και εμείς εδώ όλοι προσευχόμεθα να σας βοηθήσει ο Κύριος και να σας αξιώσει της αιωνίου Σα σας εύχομαι εξ όλη ψυχής ταπεινός γεροντάκης Ιωσήφ οι κοπέλες έγραφαν τις εξομολογήσεις τους στο γέροντα αυτό τους απαντούσε με πάρα πολλά γράμματα που θυσάβριζαν ανεκτήμη ανεκτήμητο πλούτο. Τους είχε γράψει θεωρίες και πολλές πνευματικές του καταστάσεις, αλλά δυστυχώς αναγκάστηκαν να τα κάψουν διότι συνέβη ο ακόλουθος πειρασμός. Ήταν ένας μοναχός όχι τόσο καλά στα μυαλά του και ζούσε πολύ στο θέλημά του. Μόνο άσκηση ήξερε να κάνει. Ήθελε να αναλάβει εκείνο τι μοναχές, αλλά αυτές δεν του είχαν εμπιστοσύνη. Άλλωστε είχαν ήδη γνωρίσει μεγάλη ωφέλεια από τον γέροντα. Εκείνος επειδή είχε πολύ φθόνο, της απειλούσε να τη σηκωφαντήσει τις εφημερίδες, αν έβρισκε τις επιστολές του γέροντος. Φοβήθηκε Μαρία και για να μην πέσουν αυτά τα γράμματα στα χέρια του, στα οποία φυσικά ήταν γραμμένοι όλοι οι λογισμοί τους, έκαψε τα γράμματα εκτός από οκτώ γράμματα που η με Μελφή είχε κρυμμένα ξεχωριστά. Και έτσι δυστυχώς χάθηκαν οι ανεκτήμητες εκείνες οι επιστολές του γέροντος. Πολύ ωφέλεια θα προέκυπτε αν διασώζονταν και δημοσιεύονταν μαζί με τις άλλε στο ήδη εκδοθέν βιβλίο. Ο γέροντας στάθηκε για τις αγνές αυτές ψυχές αλάνθαστος νυπτικός, διορατικός και διακριτικός οδηγός. Μια από αυτές τις μοναχές διηγήθηκε τα εξής για τη ζωή τους κοντά στον γέροντα. Όλα μας τα προέλεγε. Ό,τι συνέβαινε στο μοναστήρι, τα έγραφε στα γράμματά του, δίχως να το πούμε. Όταν ήμουν στην αρχή της καλογερικής, Είχε αρρωστήσει η αδελφή μου, που ήταν και αυτή δόκιμη τότε. Εγώ πολύ στενοχωρήθηκα και λέω, Παναγία μου, γιατί εμείς ήλθαμε εδώ να σε υπηρετήσουμε. Γιατί να αρρωστήσει και να μην μπορεί να προσφέρει τη βοήθειά της στο μοναστήρι. Και πήγα και κάθισα στην αυλή κάτω από μια ελιά και έκλαιγα όλη νύχτα. Μετά από λίγες μέρες ήλθε ένα γράμμα για μένα από τον γέροντα που έγραφε. «Μικρό μου παιδάκι, ακούω τη φωνούλα σου και δεν μπορώ. Μου σπαράζει την ψυχή από τον πόνο και με διακόπτει από την προσευχούλα. Μην κλαίς, η αδελφούλα σου θα γίνει καλά». Και το έγραψε, δίχως κανείς να το ξέρει. Μου λένε οι αδελφές, «Τι έκανες αδελφή; Τους λέω, «Να, Πήγα και έκλαιγα κάτω από την ελιά. Πώς όμως αυτός το γνώριζε αφού ήταν μακριά το Άγιον Όρος. Παρομοίως κάποτε είχε αρρωστήσει η γερόντισσα Μακρίνα και έκανε εμόπτιση. Και εμείς δεν είχαμε τηλέφωνο να επικοινωνήσουμε με τον γέροντα και να το πούμε. Αλλά και στο γράμμα που γράψαμε μετά του το κρύψαμε για να μην τον στενοχωρήσουμε και να τον διακόψουμε από την προσευχή του. Εκείνος όμως μας στέλνει ένα γράμμα και μας γράφει. Παιδάκια μου, γιατί δεν μου γράψατε ότι η γερόντισσα είναι άρρωστη και πάσχη για να προσευχηθούμε. Κάνατε πολύ κακός να νομίζετε ότι θα με διακόψετε από την προσευχή. Διότι εμείς την είδαμε νοερός το βράδυ που προσευχόμασταν με τον πατέρα Σενιο, ότι η γερόντισσα Μακρίνα ήταν σοβαρά άρρωστη. Και κάναμε πολύ προσευχή. «Παιδιά μου, θέλω να με ενημερώνετε για ό,τι θα σας συμβαίνει στο μοναστήρι και ιδίω με τη γερόντισσα. Να μου τα γράφετε». Αλλά και η γερόντισσα μακρύ να τους έβλεπε το βράδυ δίπλα στο μαξιλάρι της και τους δυο, τον γέροντα Ιωσήφ και τον πατέρα Αρσένιο, ότι έκαναν κομποσχήνη με σταυρό και έλεγαν «Κύριε, θεράπευσον την δούλην σου». Πολλές φορές μας το έκαμε αυτό ο γέροντας. Την ώρα που προσήφιε το έβλεπε τι κάναμε και πού βρισκόμασταν. Και εμείς απορούσαμε πως ό,τι σκεφτόμασταν αυτός μας τα έγραφε μόνος του και μεταγέμιζαν οι ψυχές μας από δέος και φόβο. Αυτά έλεγε η γερόντισσα. Το μοναστήρι αυτό πρόκοψε πάρα πολύ. Από εκείνο το ευλογημένο κοινόβιο Βγήκαν πολύ ευκλαιοί σκαρποί, ψυχές αγνές αφιερωμένες στην αγάπη και την λατρεία του επουρανίου νυμφίου. Μετά την κίνηση του γέροντος Ιωσήφ, ο παπαεφρέμ ο Κατουνακιώτης πολλές φορές τα βράδια στην αγρυπνία του έβλεπε με τους νοερούς τοφθαρμούς δύο στίλους πυρός στο βόλο να υψώνονται από τη γη στον ουρανό. Επρόκειτο για την ήδη μακαριστή γεροντίσα Μακρίνα και μία από τις χαριτωμένες μοναχές της. Και έλεγε ο παπά Εφραίμ, χαρούμενος «Βρε, βρε, για κοίτα, εμείς τα βράχια πόσο κοπιάζουμε για να βρούμε λίγα ψύχουλα και αυτές τον κόσμο τόση χάρη. Τι κάνουν αυτές εκεί πέρα». Το μοναστήρι της Πορταριάς Διακρίθηκε και την πνευματικότητά του και χιλιάδες πιστών όχι μόνο από την περιοχή αλλά και από όλη την Ελλάδα ευρήκαν καταφύγιο κοντά στην τη Γερόντισα Μακρίνα και ωφελήθηκαν πνευματικά. Το πρόσωπό της ακτινοβολούσε καλοσύνη, αγάπη, ηλικρίνια και πίστη. Η ηρεμία της και ο γλυκός της λόγος ήταν στήριγμα και πηγή δυνάμεως για όσους ευτύχησαν να την γνωρίσουν. Από αυτήν την χαριτωμένη αδελφότητα, στάλθηκαν μοναχές και επάδρωσαν τη Μονή του Τιμίου Προδρόμου στις Σέρες και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην Θάσο. Και από αυτές τις Μονές στάλθηκαν κατόπιν μοναχές σαν προζύμι στη Βόρειο Αμερική και στον Καναδά, για να φυτέψουν και εκεί το Ορθόδοξο Μοναχικό Ιδεώδες. Εδώ αγαπητοί ακροατές τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε στην επόμενη με την διήγηση για την ζωή